Η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό Η κυβέρνηση της αριστεράς είναι πρώτον πιλών. δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Μπράβο! Μπράβο! Δεν μπορείτε πολλά άλλο! Και τελικά θα ξεκινήσουν όλα από το χαλάνδρι. Ποιο να το περίμενε? Ότι η επανάσταση θα ξεκινήσει από το κόκκινο χαλάνδρι. Έχουμε να δούμε πολλά. Τα είδαμε και χτες. Δεν έπαιζαν τον ύμνο του ΕΑΜ. Η μπάντα εκεί που στην παρέλαση που περνούσαν τα παιδάκια δεν ήταν ο ύμνος του ΕΑΜ. Ήταν ένα ρώσικο, παραδοσιακό. Ήμνο του ΕΑΜ γίνεται όταν μπουν οι στοίχοι. γνωστοί το ΕΑΜ, α έρθω από την πείνα, ζ ζήτω ζήτω και όλα τα υπόλοιπα. Όταν είναι σκέτο, όπω ακούσαμε τώρα, είναι ρώσικο παραδοσιακό τραγούδι. Κακό. Ο Άδωνη, ο Θάνο Πλεύρη και άλλοι πανικόβλητοι που δεν μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώ συμβαίνει στον κόσμο μα και έχουν μείνει στη δεκαετία του 40 πολύ βαθιά ριζωμένοι. Ερμήνευσαν και θεώρησαν ότι αυτό είναι ο ύμνο του ΕΑΜ. Είναι ένα ρώσικο παραδοσιακό τραγούδι, και επειδή στην παραφιλολογία του και στην παραθεωρία του και στα βιβλία που πουλάνε, διαβάζουν και πέφτουν μέσα και κάνουν διάφορα, το ρώσικο και το ξανθό γένο έχει πολλά να δώσει στην ανθρωπότητα. Οπότε, κακώ ξεσηκώθηκε όλο αυτό ο κουρνιαχτό, ο οποίο είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, είναι πολύ ωραίο και δείχνουν αυτοί οι δύο, αλλά και άλλοι πολλοί, πώ ακριβώ θα κινηθεί το πράγμα μέχρι τι εκλογέ. Έτσι ακριβώς όπως το είχαν αφήσει οι παππούδες τους, μπαμπάδε τους ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι τις προηγούμενε δεκαετίες. Έρχονται οι κόκκινοι να μας πάρουν σπίτια, έρχονται οι κόκκινοι να μας καταστρέψουν, έρχονται οι κομμουνιστές γιατί αυτό είναι ένα δεύτερο αστείο με το αστείο, θεωρούν το ΣΥΡΙΖΑ κομμουνιστές. Αλλά που να τους πει κανεί ότι δεν ισχύουν όλα αυτά και δεν έχει και νόημα να τους το πει κανεί γιατί θα χάσουμε διασκεδαστικές σκηνές και εικόνε. Αυτά και αυτά, με αυτά και με αυτά, μα ήρθαν στο νου άλλε μάχε ιδεολογικέ για το αστικό κράτο και για τον αστικό πολιτικό κόσμο. Ξέρετε τι έγινε στο Γράμμο και στο Βίτσι, κ. Νάτου Κουκουέ. Ο αστικό κόσμο έσωσε την Ελλάδα από το να γίνει σοβιετική επαρχία. Και η αίθουσα στην οποία μιλάτε είναι η αίθουσα τη αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εάν είχατε κερδίσει εσεί στο Γράμμο και στο Βίτσι, εδώ δεν θα υπήρχε αυτή η αίθουσα. Ο αστικό κόσμο έσωσε την Ελλάδα από το να γίνει σοβιετική επαρχία! Μουσική Δεν θα μιλάγαμε εδώ στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οι περισσότεροι εξημών και κυρίως όσοι διαφωνούν με εσάς θα είχαν πεθάνει σε στα τόπεδα συγκεντρώσεως όπως κάνουν τα Σοβιτική Ένωση, τη Ρουμανία, τη Ζεχία και σε άλλες χώρες. Αυτό το τελευταίο κακό δεν μπορεί ακούγεται. Αλλά, εν η ιστορία δεν γράφεται μετά. η ιστορία γράφτηκε, ο αστικός κόσμος της Ελλάδας, ο αστικός κόσμος, έσωσε τη χώρα, δεν ήρθαν οι κομμουνιστές που ήταν στα πράγματα με το ΕΑΜ, Και έτσι λοιπόν έχουμε τώρα όλους αυτούς να ανατριχιάζουν μόνο στο άκουσμα από μία μπάντα σε έναν δήμο όταν το σχολείο περνάει μπροστά και παίζει αυτό που θυμίζεις αυτούς τον ύμνο του ΕΑΜ και ξυπνά συνειρμούς. Είναι πολύ ωραίο, διασκεδαστικό το λες. δεν αξίζει σοβαρή απαντήσεως όλο αυτό. Το απολαμβάνουμε όπως υπόθηκε και θα απολαύσουμε και τα σχετικά ηχητικά του Θάνου Πλεύρη κυρίω που είχε το δήμαρχο του Χαλανδρίου. Και του έλεγε διάφορα χτε το βράδυ. Αλλά πριν πάμε εκεί, να θυμηθούμε ότι δεν έσωσε μόνο αστικό κόσμο. Εδώ έχει να δει και ο Άδωνη στη χώρα, αλλά και η αστική τάξη που είμαστε όλοι μας σώζουμε τη χώρα. Η αστική τάξη αποτελεί την πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα, όπω δεκάδε εκλογικέ αναμετρήσει έχουν αποδείξει. Επί... Επί... Η ευγένεια τη αστική τάξεω να σα δέχεται εδώ πέρα μέσα. Ενώ όλη την ημέρα λέτε να μην πειθαρχούμε, λέτε τα πάντα! Αλλά δεν θα σας αφήσουμε να μας κατηγορείτε και ως δοσυλλόγους! Είμαστε κύριε Παπαδάκη όλοι άρρωστοι! Μουσική Αύρινη νύχτα στα βούρνα Κυρίες και κύριοι συναδέλφοι, γίνεται όσο. Δεν τελείωσαμε. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση για τους μαθητές που μας παρακολουθούν. Ανάγια μου, τι γι' αυτό δε βέβαια. Τι σημαίνει σημαίνει. Και δεν τον εκνεύρισε η ο Μαρκογιαννάκης προσπαθεί να κάνει μια ανακοίνωση, δεν τον αφήνουν άλλη από κάτω. Έχουν κολλήσει όλοι ζωή Κωνσταντοπούλιαση και τον εκνευρίζουν με το δίκιο του κι αυτός, όπως λένε εδώ οι ακρο Τι δουλειά έχει το ρώσικο τραγούδι στην παρέλαση στην ελληνική Κώστας Δίκιο έχει Κώστα, το συνυπογράφουμε. Όχι ρώσικα τραγούδια στην ελληνική παρέλα, Μόνο ελληνικά. παντελίδης, Παόλα, τόσα υπάρχουν. Η τέκνο, μουσική που βάζαν χτε από την Ερίτ για να πετάνε τα αεροπλάνα από πάνω. Επίση, λέει ένα άλλο ο Δημήτρη, αυτό το τραγούδι είναι σύνθημα του Παναθηναϊκού. Ποιο ύμνο του ΕΑΜ. Έχει δίκιο κι εσύ. Όχι συνθήματα του Παναθηναϊκού στι εθνικέ. Στην πορεία θα αποκαλύψουμε ότι είναι και άλλα πράγματα αυτό. Να πάμε στο Θάνο Πλεύρη, πολιτευτή τη Νέα Δημοκρατία. κακός έπρεπε να είναι στο κοινοβούλιο, τόσοι και τόσοι είναι, γιατί να μην είναι και ο Θανούλη ο Πλεύρη. Ο οποίο περιγράφει το δράμα μια οικογένεια, μάλλον του παιδιού. Του παιδιού που κάνει παρέλαση, αλλά το παιδί που κάνει παρέλαση και έχει ως υποστηρικτή του δράματό του τον Θάνο Πλεύρη. Δεν είναι ένα συνηθισμένο παιδί. Η οικογένεια που προέρχεται είναι πολύ ειδική οικογένεια. Αυτό όμως που με έχει εξοργήσει είναι ότι ο Δήμαρχος Χαλανδρίου στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου επέλεξε να βάλει τον ύμνο του ΕΑΜ. Αντίθετα με το πρωτόκολλο που σου λέει ποια είναι τα εμβατήρια τα οποία θα υπάρχουν, να βάζει το ύμνο του ΕΑΜ και να επιβάλλει σε ένα παιδί δηλαδή, το οποίο είναι από μια δεξιά οικογένεια, να ακούει το ύμνο του ΕΑΜ. Αυτό, αυτό είναι εξωφρενικό. Και να επιβάλλει σε ένα παιδί δηλαδή, το οποίο είναι από μια δεξιά οικογένεια, να ακούει το ήμιο του ΕΑΜ. Αυτό, αυτό είναι εξωφρενικό. Σε αυτή την οικογένεια σκέφτομαι αυτό το παιδείας ακούει το σύνθημα του πανεθναϊκού, να μην ακούει τον ύμνο του ΕΑΜ, το ρώσικο τραγούδι ή στο τέτρις, τα τουβλάκια που είναι σήμα επίσης ή και χίλια δύο αλλά αν χτυπήσετε κατιούσα στο διαδίκτυο άπειρες σελίδες βγαίνουν, άπειρες εκδοχές με συμφωνικές, instrumental, κινηματογραφικά, με στίχου, χωρί στίχου. Ρεμιξ, ό,τι θέλει ο καθένα διαλέγει και παίρνει. Αλλά εδώ όμω ακούμε τον Θάνο Πλεύρη να εκφράζει το δράμα αυτού του παιδιού. Κανένα παιδί δεν κατάλαβε τίποτα δίπλα, δεν έχει σημασία. Που θεωρεί εξωφρενικό, τι είναι εξωφρενικό για τον Θάνο Πλεύρη, να ακούει ένα παιδί από δεξιά οικογένεια ε, μουσική. Μάλιστα τον ύμνο του Ελά, που είναι και ωραίο, ωραίο εκτό των άλλων, ένα πολύ ρυθμικό κομμάτι. Ένα από του λόγου που έχει γίνει παγκοσμίω γνωστό και σύμβολο και σε διάφορε χώρε παίρνει και. Άλλους Αυτό για το Θάνο Πλεύρη είναι εξωφρενικό, τον καταλαβαίνουμε. Εδώ μπορούμε να φανταστούμε τα δικά του παιδικά χρόνια. Με το γνωστό μπαμπά, και τι ακριβώ. Και παρά τον μπαμπά, μια χαρά είναι ο Θάνο. Παρά τον μπαμπά, δηλαδή αυτά που τα λέει, τα βγάζει και με μια γλύκα. Δεν τα βγάζεις με το μίσο που τα βγάζουν άλλοι που θα μπορούσαν να μην είχαν τα ίδια παιδικά χρόνια. Στην πορεία, αφού τα βγάζε με γλύκα ο Θάνο Πλεύρη, τη συζήτηση, γιατί ήταν χθε το ε όλα αυτά έγιναν. Και ήταν στην τηλεφωνική γραμμή ο δήμαρχο, ο κομμουνιστή δήμαρχο του Χαλανδρίου, στο κόκκινο Χαλάνδρι, ο Σίμο Ρούσος, που τον τρέχουν στα δικαστήρια. Η αστική τάξη συνεχώ ήταν. Ο δήμαρχο στο τηλέφωνο, ο πλεύρη εκεί στο παράθυρο και μίλησαν για του συντρόφου του. Τι σχέση έχει το ΕΑΜ με το 28ο, αφού δεν υπήρχε ΕΑΜ την 28ο Οκτωβρίου, και οι σύντροφοί σα, κύριε Ρούσο, είχανε σύμφωνο μη επιθέσεω με τον Χίτλερ και μοίραζαν την Πολωνία. Τι σχέση έχει το ΕΑΜ με το 28, αφού δεν υπήρχε ΕΑΜ την 28 Οκτωβρίου. Ενώ οι σα σύντροφοι πηγαίναν ε, με ταχύτητα. Εμένα, εμένα ο δικό μου σύντροφο που λέτε ήταν αυτό που το βράδυ τη 28η Οκτωβρίου έκατσε απέναντι από τον Ιταλό Κρέσλι και σας, του είπε: σας, Όχι, κύριε Λούσο. αυτό που οι κομμουνιστές τότε τη Σοβιετική Ένωση μοίραζαν την Πολωνία, ο μεταξύ, ό,τι και να ήταν, ε, μιλάτε, τουλάχιστον μιλήσε, είπε: κύριε, όχι. όχι. Αυτά ο καλύτερο κειμενογράφο δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δεν μπορεί να γράψει κείμενο υποστήριξης του παιδιού που είναι από δεξιά οικογένεια, που είναι εξωφρενικό ενώ παρελάβνει να ακούει τον ύμνο του ΕΑΜ που δεν ήταν ακριβώς ήταν η μουσική από τον ύμνο του ΕΑΜ τέλος πάντων εντάξει και να λέει ότι ο δικός σας σύντροφο ήταν με τους Γερμανούς με το σύμφωνο Ρίπεντροφ Μολότοφ ξεχνώντα βέβαια ότι ο σύντροφο του δημάρχου Χαλανδρίου απελευθέρωσε και έβαλε τη σημαία του Reichstag. Και εμείς τώρα στη λογική Ενώ ο δικό του σύντροφο, που είναι ο μεταξύ σύντροφο του πλεύρη, είπε το όχι τότε στον στο πρέσβη όταν είχε έρθει τρει ώρα το βράδυ. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Όντω, διασκεδαστικά και μια μέρα μετά την παρέλαση, είναι ωραίο σβήσιμο τη παρέλαση. Fade out, όπω το λέμε εμείς εδώ. Και λέει εδώ ο Μπάμπη από την Έδεσα: Να δείτε που οι παρελάσει θα καταργηθούν. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί δεν τα βρίσκουμε στη μουσική. Έχει δίκιο ο Μπάμπη. Θα έχουμε προβλήματα σιγά-σιγά. Και ενώ το πήγαινα από εδώ, το πήγαινα από εκεί, μίλησε και για του συντρόφου. Τον ξεμπρόστιασε το Δήμαρχο με αυτά τα 30χτα επιχειρήματα. Τι κάνανε οι συντροφοί σου όταν εσύ ήσουν αγέννητο πριν πάρα πάρα πολλά χρόνια για θέματα που έχουν λήξει παγκοσμίω. Ποιο νίκησε, ποιο έχασε, ποιο ξεκίνησε, ποιο έσφαξε, ποιο είχε τα κρεματόρια και ποιο απελευθέρωσε από τα κρεματόρια. Τέλο πάντων τα, δεν είναι ώρα τώρα. Τα είπαμε και στα αφιερώματά μα τι προηγούμενε μέρε, αφού τα τελείωσε όλα αυτά. Του έθεσε άλλο ένα κομβικό θέμα μετά την κομβική ερώτηση. Το ΕΑΜ δεν υπήρχε την 28η Οκτωβρίου του 1940. Τον ρώτησε για τους θεσμού. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου είχατε. Για ποιο θέμα, Για αυτό, για, για, το, για την αλλαγή του προγράμματος Για να γίνει παρέλαση, όχι για να ολογείτε, γίνει παρέλαση, κύριε. για το πώ θα γίνει. Ποιο αποφάσισε μόνο σα, μπήκατε εκεί, είπατε βάλτε καφέ. Ποιο θα αποφάσισε, ρωτώ. Για την ιστορία τη Ελλάδα. Ποιο αποφάσισε, α... Ποιο αποφάσισε, Γιατί κανένα άλλο δήμαρχο δεν το έκανε, Μόνο εσεί έχετε ιστορική ευαισθησία. Μόνο εσεί έχετε ιστορική ευαισθησία. Λοιπόν λέει εδώ ένας φίλος i vai ο Γιάννης Δεν ξέρω για εσάς που είστε κνήτες, Εγώ πάντως ανατρίχιασα μόλις είδα το βίντεο Να σου πω κάτι Κι εγώ ανατρίχιασα Λοιπόν μας ενώνουν κάτι τέτοιες στιγμές Μας ενώνουν όλους Ήταν πολύ ωραίο που τα παιδάκια έκαναν παρέλαση Πάνω σε αυτή τη μουσική Και κακώς δεν υπήρχαν και οι στίχοι Για να καταλαβαίνουν και τα παιδάκια τι ακριβώ συνέβη κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο και ποια μπορεί να είναι η λύση σε αυτόν τον τόπο. Γιατί η ζωή του δεν προδιαγράφεται καλή. Επειδή ακριβώ διοικείτε εσεί 60 χρόνια αυτόν τον τόπο έτσι όπω τον έχετε διοικήσει, με του συνεργάτε, του δοσυλλόγου, ταγματα ό,τι πιο σάπιο έχει βγάλει αυτό ο τόπο. Γιατί αν το διαχωρίσουμε χοντρικά έτσι όπω το κάνουμε όλοι, από εκεί είσαι. Προς τα εκεί πατάς και πάνω σε αυτά, αυτά σε ενδιαφέρουν και αυτά σε συγκινούν. Ε, λοιπόν, α μα συγκινούν τα υπόλοιπα αυτή η μουσική που χτες παρελάσαν τα παιδάκια και να τριχιάσαν όλοι από εδώ και από εκεί δεν είναι μόνο επαναστατική μουσική, την έχει πάρει ο καπιταλισμός που ξέρει πολύ καλά να κλέβει ο καπιταλισμός και την έβαλε στο παιχνίδι Τέτρης. από εδώ πέφτουν τα τουβλάκια πάνω κάτω. Έτσι λοιπόν, μα να έχουν το τέτρι στην παρέλαση είναι ένα άλλο θέμα που μπορεί κάποιος να το θέσει. Ο Τζίμερος για παράδειγμα του ταιριάζει όλες με τον τρόπο τον πολύ ωραίο και επιτακτικό που θέτει τα θέματα και τον πνίγει το δίκαιο μονίμως. Το τέτρι στην παρέλαση, να, οι νεκροί μας, οι ήρωές μα, όλοι αυτοί πώ θα νιώθανε αν το μάθαιναν Κάποτε. Κάτι άλλο τώρα που πάλι θα μας ενώσει, εκτός από την ανατριχύλα με τα γνωστά βίντεο και τις γνωστές εικόνες, είναι η Σοφία Βούλτεψη, η οποία καθόταν πάνω στην Εξέδρα. Είχε πάει να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση, σε παρέλαση νομίζω στη Λάρισα, αλλά έκανε δηλώσεις τι σημαίνει να είσαι πάνω στην Εξέδρα. Γιατί όλοι έχουμε πει για τους από κάτω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να εκφράσει τι σημαίνει να είσαι πάνω στην Εξέδρα. Η παρέλαση δεν γίνεται μόνο για, για μας και τον κόσμο Οι επίσημοι όταν ανεβαίνουν επάνω δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους Ποιος εκπροσωπούν. εκπροσωπούν όχι, εκπροσωπούν το έθνος Δεν είναι Τι ο εαυτός δεύτε. μας εκεί πάνω Είναι όλοι οι άλλοι που είναι πίσω Εμείς είμαστε απλοί εκπρόσωποι Είμαστε απλοί εκπρόσωποι. Το μαλλίπω είναι. Ε? Είναι εντάξει. Το μαλλίπω είναι. Είναι εντάξει. Η Σοφία Βούλτεψη είναι αυτή, λοιπόν. Ε, και ακούσαμε τι εκπροσωπεί όταν είναι πάνω εκεί. Μα εκπροσωπεί όλου. Εμένα, προσωπικώ, να το εκμυστηρευτώ, με χαροποιεί πολύ αυτό το γεγονό ότι πάνω σε ένα βάθρο η Σοφία Βούλτεψη με εκπροσωπεί. Νιώθω υπερηφάνεια. Αυτήν θα διάλεγα αν είχα τη δυνατότητα να επιλέξω. Δεν μα δίνουν, βέβαια, η δημοκρατία αστική τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη βούλτεψη να μα εκπροσωπεί, αλλά από όλου αυτού που υπάρχουν και επειδή είναι και Β' Αθήνα, πολύ με. Είμαι... σα εκμυστηρεύω τώρα τι διαθέσει μου να ψηφίσω σοφία Βούλτεψη Δεν κοιτάω κόμμα, όχι κόμμα, κοιτάω πρόσωπο. Η σοφία Βούλτεψη νομίζω μα εκφράζει όλου. Όταν κυρίω είναι πάνω στο βάθρο και από κάτω πεανίζουνε, εκεί έπρεπε να παίξουν τον ύμνο του ΕΑΜ, αλλά δεν είχαν φαντασία οι δήμαρχοι. Ελπίζω οι παρελάσει, μια που έτσι εξελίσσονται σε πανηγύριο γενικότερα. Να αποκτήσουν και μια άλλη διάσταση. 25 Μαρτίου, σε 6 μήνες και με άλλη κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να αλλάξει συνολικά το concept Παρέλαση. 2.11.20.8.200. Θα κόψει και περισσότερα εισιτήρια. 2.11. Μάλλον και κάποιοι να βάλουν και εισιτήρια. Γιατί να πηγαίνει τσάμπο όλο αυτό το θέμα. 2.11.20.8.200. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να τονώσουμε το εθνικό φρόνημα και κυρίω την οικονομία. Έχουμε και εμεί ιδέε μόνο. Ο Χαρδούβελη και η υπόλοιποι. Μейλ στέλνεται στη διεύθυνση του τύπου, papaya, και όποιο θέλει να στείλει SMS γραφηρία και εννοώ το μηνυμάτωπο στο 54 100. ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και με αυτό το πνεύμα και με κάποιες προειδοποίησεις για την διατήρηση του αστικού κράτους. Πηγαίνουμε στις πρώτες διαφημίσεις για να εισπράξουμε από το αστικό κράτος αυτά που πρέπει να εισπράξουμε. Γιατί όταν οι άλλοι πολεμάγανε για να διώξουν την Ναζί Οι κομμουνιστές πολεμάγανε για το πως θα κάνουν στην Ελλάδα Κομμουνισμό Δεν λέω όλοι, γιατί προφανώ πια και πάρα πολλοί αθώοι άνθρωποι παρασύρθηκαν από αυτά τα πατριωτικά που λέγανε. Όμω όλα τα πατριωτικά που λέγανε και όλα τα πατριωτικά που λένε και σήμερα είναι προφάσει. Στην πραγματικότητα ούτε σε έθνο πιστεύουν ούτε σε πατρίδα. Αυτό που όμω στο μυαλό του είναι πω θα δημεύσουν τι περιουσίε των ανθρώπων. Τίποτα άλλο, όπω έλεγε ο Φιάνθρωπο στο Χατζη να δημεύσουμε τι περιουσίε, να δημεύσουμε τι καταθέσει, να φέρουμε κομμουνισμό. Μωρ' μα λε. Δεν θα πάρουν την εξουσία οι επιβάλει σε ένα παιδί, δηλαδή, το οποίο είναι από μια δεξιά οικογένεια, <μιλίγελ> να ακούει το όνομα του ΕΑΜ. Αυτό, αυτό είναι εξωφρενικό <μιλίγελ> να, άδεια, μιλίγγελ, μιλίγελ, μιλίγελ. να ακούει το όνομα του ΕΑΜ. Αυτό, αυτό είναι εξωφρενικό Μπράβο, μπράβο. Δεν μπορώ να άλλο. Η κυβέρνηση της αριστεράς είναι πρώτων πυλών. Σε ένα παιδί δηλαδή, το οποίο είναι από μια δεξιά οικογένεια, να ακούει το ίνιο του ΕΑΜ. Αυτό, αυτό είναι εξωφρενικό. Όπω γνωρίζουμε και όπω πολύ καλά επισημαίνει κάποιο εδώ, Ακροατή, ο πλεύρη είναι στο χαλάνδρυ. Εκεί μένει. Οπότε φέρνει στο νου του τη δική του οικογένεια, τα δικά του παιδιά. Ε, μπορεί να του κλείσει τα αυτιά, να γίνουν παρελάσει με το, το ασπίδε. Έχει προχωρήσει η επιστήμη. Ένα κράνο, κάτι να φοράει. Να του βάλει ακουστικά, να ακούνε τα δικά του τραγούδια, τα οποία ποια είναι. Να βρούνε, ξέρουν αυτοί ποια είναι τα δικά του τραγούδια. Είπα εγώ πριν για ένα Γιάννη που έστειλε ένα μήνυμα, ο οποίο μου λέει τώρα: να τρίχιασα με την καλή έννοια. Συγκινήθηκα λέει που άκουσα το βίντεο. Πώ το λένε, παρεξήγησες, δεν πειράζει. Στάχω εκεί χωρί να υπάρχει λόγο. Καλό είναι. Το έπιασε το μήνυμα. Όποιο ήταν να το πιάσει, να τα λέτε πιο καθαρά. Γιατί εγώ εδώ βλέπω ένα κείμενο και δεν ξέρω συναισθήματα και τι κρύβει από πίσω. Κομούνι, λέει ο Τζον. Περιμένω να γίνεται κυβέρνηση για να δω τι θα κάνετε και μετά θα δούμε οι δεξίες τσέπες σας, θα ακολουθήσουν τα θέλω σας. Μα δεν θα υπάρχουν τσέπε όταν γίνουμε εμείς κυβέρνηση. Το θέμα είναι. τον βρίσκουμε. Και λέει ένα άλλο, ο Βασίλη δεν ήμουν κομμουνιστή. Ο Άδωνη με έκανε. Απάνου του αδέρφια. Αυτή είναι η χειρότερη, να ξέρετε. Η νεόκοπη είναι χειρότερη. Και αν έχει γίνει από Άδωνη κομμουνιστή, δεν τον πιάνει κανεί αυτόν. Πλεύρη έχει κάτι απορίε. Μάλλον, μην βάλουμε τον πλεύρη. Πάμε κατευθείαν στο λαό. Βγάλει τον πλεύρη. Θα τον βάλουμε μετά. Γιατί πρέπει να ακούσουμε και τον λαό. Ο οποίο έχει μαζευτεί δύο-τρει μέρε τώρα και από τη χθεσινή εκπομπή. Κυρίω από την προχθεσινή και πρέπει να τα πει.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 Στην υπογραφή κανονική. Και με την ευκαιρία που λέει και ένας φίλος μου που ακούω στο ραδιόφωνο χρόνια και με την ευκαιρία που μιλάμε μαζί να υπενθυμίσω ότι το Σάββατο έχει συλλαλητήριο και όποιο δεν είναι εκεί είναι απλά επειδή ψάχνει δικαιολογίες. Επειδή ακούς την εκπομπή, μήπως αυτό είναι Κινέζικη παροιμία. Ποιο, είναι Κινέζικη παροιμία είναι.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 Απόστολε, έλα, έλα αγόρι μου, Πώ τους αντέχεις ρεγα, το κέρα τόσο... Δεν τους αντέχω παιδί μου, δεν τους αντέχω. <laughs> τρέμουν, τα νεύρα μου, τρέμουν. <laughs> πώς, πώς τι, τι γελί είναι ρε, κάθονται και ακούνται ελληνοφρένια και πέντε παίρντε σου την πούνερα φασισταριά, ρε. δεν τρεπονται λίγο. Απόστολε, κάνε μου μια χάση. Αν τρεπόντουσαν, δεν θα ήταν φασισταριά. Ναι. Είναι τις ελληνοφρένειες εκεί ο... Τις ίδιες, ναι, το Από την ικαριά 1000 μπράβο. χίλια για παραπάνω. Να σου πω. Ναι. Η 25η που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει στην παρέλαση. Που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να μην είναι. Ελπίζουμε να είναι. Α, τι θα τραγουδάμε ας... εκεί, Ταξικαγκέλια. Θα τρίτη διευνή θα τραγουδάμε καημένα. Με τον Τζίπρα. Αυτή δεν ώ... <Maker> τραγουδάνε, τη σφυρίζουν. Και με κόκκινο σημαίωμα. Δεν ξέρουν τα λόγια να σφυρίζουν. <Bacon> Τέλο πάντων. Επειδή ακούω αυτέ Ποιες που ακούω, που βλέπει αυτός ο άνθρωπος, μάλλον που λέει αυτός ο άνθρωπος. Ποιος? Τη γνώμη, αυτό το χούφ και πέρα αυτό που έχει πεθάνει και έχει πάρει γιατί έχει βοηθεί, γιατί έχει πεθάνει. Α, ο Ά, ο θεσμός, ο ναι. ναι. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει παιδιά, δεν έχει κανένα, ναι. Θα τον μαζέψουμε. Για του Χριστου και Παναγία, δεν τρέπονται λιγάκι αλήτες. Δεν αποστολή. Τα θερμά μα χαρητήρια. Είναι η συγκίνηση, είναι μετριχείλα, είναι, είναι όλα μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Καλά, σε καλά. Ε, παρακαλώ θα μπορούσα να μιλήσω. Στο... Αποστόρι το λένε. Από τον λένε. Ναι. Θα μπορούσα να μιλήσω. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι.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 Άνθρωπος από όπλο Αλλά σίγουρα του μπανιασμένη από την πείνα θα πάμε Δεν υπάρχει περίπτωση Εγώ αυτό πιστεύω Τι είναι εκεί Μία νιούς Ναι Μία νιούς είναι εκεί Μία νιούς Δεν μου παιδιά έτσι Για να έχω ένα καλό ερώτημα Ναι Μεγαλύτερο και πιο ηλίθιο μαλό Από αυτόν που έχετε και μιλάει τώρα Δεν είχατε να βάλετε να μιλάει Να ακούω και έναν στο τηλέφωνο τώρα Να πάτε να Tengo que a la tarde, salí. Todavía lo chocó en la nada de eso. Να επιβάλλει σε ένα παιδί δηλαδή, το οποίο είναι από μια δεξιά οικογένεια, <ΣΣΣΣ> να ακούει το ύμνο του ΕΑΜ. Αυτό, αυτό είναι εξωφρενικό. <ΣΣ> <ΣΣ> Άρθρο δεν βάζει, λέει το ύμνο του ΕΑΜ. Το νι, το έχει παραλείψει σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Ο Θάνο, ο Πλεύρη, αγαπημένο μας εδώ. Ε, δύο ανακοινώσει. Τη μία την είπανε τώρα στον Αποστόλου μου, την έφερε σε χαρτάκι. Σα διαβάζω τι βλέπω. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Σήμερα για την αποτροπή πληστηριασμού σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι γείτονε εκεί, οι κάτοικοι τη περιοχή έχουν συγκέντρωση στο ειρηνεοδικείο τη Νέα Ιωνία 4 το απόγευμα. 4 το απόγευμα, ειρηνεοδικείο Νέας Ιωνία για αποτροπή πληστηριασμού σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφια. Και αύριο στην Κεσαριανή τα μαγαζιά θα ανοίξουν μετά τι 10, γιατί ο σύλλογο αυτοαπασχολουμένων, ονόματα ΕΒΕ, επαγγελματοβιοτεχνών Κεσαριανή είναι όλο αυτό. Πολύ εύκολο, ε, μαζί με το Σύλλογο Αυτοαπασχολουμένων Ευέ δεύτερο παράρτημα, την Επιτροπή Αγώνα Ευέ Βίρονα και την Επιτροπή Αγώνα Ευέ Ζωγράφου. ότι πρέπει να κάνουμε τα ονόματα. Όλοι αυτοί λοιπόν διαμαρτύρονται έξω από την ΙΖΔΟΗ Αθηνών, στη Δαμάριος 175, αγαπημένη εφορία φαντάζομαι 8.30 ώρα το καλούν αυτό όσοι έχουν καταστήματα και δεν αντέχουν γενικότερα. Και θα ανοίξουν τα μαγαζιά μετά τι 10. Ταυτόχρονα καλούν και για το Σάββατο πρώτη του μήνα, αλλά αυτά θα τα πούμε και τι επόμενε μέρε. Μα το έστειλαν από εκεί ε, κάτοικοι τη περιοχή και εργαζόμενοι. Τι εργαζόμενοι, άνθρωποι που αγωνιούν για αυτά που ζουν. Ο συνάδελφος Δημήτρη Κονόμου σήμερα πρωί-πρωί, 6 ώρα με στη μαύρη νύχτα, μάλλον μέρα, γιατί με την αλλαγή τη ώρα έχει έρθει λίγο ημέρα. Μιλάνε για τον ύμνο του ΕΑΜ, την παρέλαση χτε και το τρίτο Ράιχ όλα μαζί. Καταρχήν υπάρχει αντίληψη. Ναι. No. Ή κάνει παρέλαση ή δεν κάνει παρέλαση. No. Αν κάνει παρέλαση, δεν μάλλον για τα εμβατήρια. Τα εμβατήρια είναι αποδεκτά oh, όλα. Όχι, όχι Δεν Ιδρύμα, περιμένει. Πώ είναι αποδεκτά όλα τα εμβατήρια. Σου, σου, σου πω γιατί. είναι ίδιο. Είναι ίδιο ο ύμνο του τρίτου Ράιχ με τον Υπάρχει μυαλό στην Ελλάδα που αυτά τα δύο τα βάζει, ή μάλλον όχι ίδια, στην ίδια ζυγαριά. Μπορεί να τοποθετηθούν στη μία πλευρά ο ύμνο του Τρίτου Ράιχ με αυτά που έκανε το Τρίτο Ράιχ, και στην άλλη πλευρά μια μικρή χώρα, η πιο ένδοξη σελίδα τη και μάλιστα είναι ένδοξη σελίδα για όλη την Ευρώπη. Το εάν μπορούν αυτά να μπουν στην ίδια ζυγαριά, να είναι το ένα επιχείρημα κατά του άλλου, από συναδέλφου δημοσιογράφου. Του φύγαν τα μαλλιά του Λιριτζή. Αν είχε θα του είχαν φύγει. Του έχουν φύγει με αυτά που ακούει τόσα χρόνια και συνεχίστηκε η κουβέντα. Τα ερωτήρια, τα αντιστασιακά είναι αποδεκτά. Η αντιστασιακά όλα. Περίμενε. Τι πια αντιστασιακά Με εδώ υπάρχει. Η μιλά... Πάλι για τον εμφύλιο. Θα Περίμενε. Θα αυτό, θα είναι το λάθος. αυτό είναι το Αυτό είναι το λάθο. Βάζει όλο στον ύμνο του ΕΜ, αυτό... που είναι αυτό... πλευρά. Όχι, Δεν λάθος πάρα Είναι διχαστικό Είναι αυτό που Πώς είναι λάθος. Με νόμο από το 1983. Καμία αντίρρηση. Τελείωσε η συνείδηση του Έλληνα πώ είναι για να πει πώ είναι για να πει πώ είναι είναι για να είναι. η μία πλευρά ή δεν είναι. Όχι, δεν είναι η στη μία. Συνείδηση του Έλληνα. Δεν να δίνω μία πλευρά. περίμενε να Κάνει Είναι στη μία πλευρά. Γι' αυτό ήλιο για το Έχει δίκιο αυτό. Είναι η μία πλευρά. Το 95% του λαού. Αυτή ήταν η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά ήταν όλοι αυτοί που γούστεραν τι γερμανικέ σημαίε, που γούστεραν και γουστάρουν του Ναζί. Και γενικότερα έχουν ένα πρόβλημα με το γεγονό ότι κάποια στιγμή εδώ ο λαό πολύ οργανωμένα, πολύ συντονισμένα, με πολύ σαφή αιτήματα, έπρεπε να είναι και πιο σαφή. Με πολύ σαφή αιτήματα, έκανε αυτό που έκανε και μεγαλούργησε και έμεινε στι ελίδε τη Ευρωπαϊκή, μην πάμε παραπέρα, ιστορίας. ιστορία. Αλλά πέρα από τι σελίδε που αυτά δεν λένε και πολλά, διευκόλυνε τη ζωή των ανθρώπων. Έσωσε σε κόσμο από την πίνα, είχε στα βουνά ελευθερία, με θεσμού. Δεν είναι λίγο όλα αυτά. Αυτά δεν πρέπει να. Τα συζητάμε, είναι κακά παραδείγματα. 60 χρόνια προπαγάνδας, Όλοι την ανεχόντουσαν. Στα σχολεία, όλα αυτά που έχουμε μάθει. Και όταν τολμήσει κάποιο να πει κάτι διαφορετικό και να παίξει σε μια παρέλαση ένα από τα 30 εμβατήρια, αν αυτό, αμέσω ξεσηκώνονται όλοι ότι η κομμουνιστική προπαγάνδα έχει έρθει. Είναι ωραίο αυτό ο φόβο, πραγματικά, γιατί μπορεί να νίκησαν κάποιοι κάποτε στρατιωτικά, αλλά δεν κατάφεραν να νικήσουν ηθικά. Και αυτό είναι το μεγάλο βάρο του. Περαστικά, συνεχίζουμε. Αποστολή. Έλα. Σχολίαζα αυτέ τι κοπέλε που έκανε τόσο μίνι. Δεν κάνανε πασαρέλα. Εθνική επέτειο είχαμε. Σιγά μου, μα να δούμε λίγο κόλο. Τι σε πείραξε. Τι να βάλουν το μάξι, το φουστάκι. Δεν θέλαμε. Μου. Θέλαμε μίνι. Ε, να δούμε κόλο και βυζί. Γιατί να μην δούμε. Εθνική επέτειο είχαμε. Παραλούν οι σκρόβε. Τι λες, καλέ, Οι άλλοι πήγανε σαν καρνάβαλοι εδώ πέρα. Α, μα βρει αποστολή. Παρελάσανε τα άρματα. Οι άλλοι κάτι σφυγηλά παλικάρια ξυρισμένα. Α, τώρα. <ΣΠΣ> δεν είναι κακή η δουλειά και το σπίτι Αφού στο χώρο εργασίας δεν σου Σπίτι Έλα σου πω ε, Λόγω της εθνικής παλαιγενεσίας που έρχεται άσκησε με σε παρακαλώ ένα λεπτό να πω κάτι Λίγο στους πατριδοκαβιάριδες τη αυριανή ημέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα Αλλά γενικά σε όλα τα έθνη του κόσμου Θέλω να τους ενημερώσω ότι Το δόλωμα που βάζει η εξουσία Στο λαό για να τον αποπροσανατολίσει από τα προβλήματά του είναι όταν του μιλάει για πατρίδε και μεγαλεία. Άμα βάλει σε αυτόν τον τάφο στην Αμφίπολη που μα έχουν πτήσει τα κύρια θ... εδώ και πόσε μέρε, στην ουσία τι έχουν βρει. Τι <laughs> έχουν βρει Ένα κάφο, έχουν βρει με έναν καλή μέσα που όσο ζούσε μια χαρά ζούσε ει βάρο των άλλων. Τότε το περίεργο θα ήθελα να βρίσκαμε κανένα νοσοκομείο ή να κάνει ένα παλιό ορφανοτροφείο. Αυτό είναι το θέμα και το ζουμί τη υπόθεση. Φαντάζεστε δηλαδή να είναι μέσα ο ηθεστ Όσο αποστολάκια όπω συντονίζεται, θέλω να δω πώ τα κατέβουν αυτό λαό το Σάββατο. Και δεν είναι ότι το πάμε ενώ του άλλου. Να πω είμαι 67 χρονών, θέλω να φιλήσω αυτό το παλικάρι που, από, με το πρόγραμμα του. Οπα, καλησπέρα, ναι. Είναι αχτύπητος, ε, δηλαδή να του πεις θερμά συγχαρητήρα είμαι 67 χρονών και μου η ψυχή μου. Είναι άπεκτος ο άνθρωπος, είναι επιστήμονα στη δουλειά, είναι άλλο, άλλο πράγμα ο άνθρωπος. του τους θερμούς χαιρετούσα τον Άγιο Δημήτρη σε παρακαλώ, μακάρι να τον κρατήσω να με του κάνω καμία τρίπλα υπουζήνες. Από φόλη Έλα. της πράσιτης που π**μα στο κάγκελο από πού βγήκε Ήταν τις παρελάσεις ξέρω εγώ από πού Μάλλον τι τις παρελάσεις Α.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 Στη ζωή που το είχε δει αυτό Του είχε κάνει μεγάλη εντύπωση Ε, είναι να μην σου κάνει εντύπωση Το σκέφτεσαι και λες ποιος έκανε αυτή τη μαζί Τέλος πάντων ε, Σε απάντηση του κυρίου που πήρε προφέστη πειράχτη Γιατί στην, ε, στη διαθήμιση του πάμε λέει και γυναίκες mm. Τις γυναίκες τις έχουν σε περίοδο θέση Εγώ αυτό ξέρω Καταρχήν θετικό να υπάρχει η φωνή συναδέλφων εργαζομένων στα ταξί, έτσι στην εκπομπή σου. Από εκεί και πέρα. Επειδή... Ε, υπάρχει, Έτσι, παράπονο. Κανένα παράπονο. Κανένα. Άλλοι μόνο αυτό λέω. Επειδή όμω δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου, βάσει αυτό που συμβαίνουν πλέον στη ζωή μα, εγώ θα προσθέσω ένα και στη φράση του συναδέλφου ότι θα παλέψουμε με τον Μαγρή. Και τον ξέρω τον Παναγιώτη. Είναι αγωνιστείς. Θα παλέψουμε και με τον Παναγιώτη. Ε, και με ποιον άλλον όμω. Και με τον Παψωμαλιά. Δεν πάνε όλα μαζί. Όχι. Εννοείται ότι από αυτά που tak, to Ναι, Ελληνοφρένεια. Ακούω την εκπομπή σα τώρα που είχε στην αρχή το αφιέρωμα για το έποστο του Σαράντα. Ήθελα να ξέρω για εσά, όλη οι του Σαράντα τη κατοχή και αυτά είναι το Ελλάς. Αυτό καταλάβατε. Αυτό καταλάβατε. Ωραία. Αισθάνομαι ότι πιστεύετε ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ θα ήμασταν ένα μονακό. Ισχύει. Μονακό θα ήμασταν. Συγγνώμη, εγώ, δεν, εγώ συγγνώμη δεν είμαι από αυτές που λέω ότι δεν έχει προσφέρει το ΑΕΑΜ. Α, Ήτανε... μου θύμισε κάτι φωνή γι' αυτό, για πείτε μου. Στάδω κυρία Κόπλος, εδώ δοδειάτες, από σας περνώ. Ναι. Ε, να δώσω έναν τη εκατομμύριο συγχαρητήρια για την εκπομπή σήμερα τη Ελληνοφρενεία. Απλώ θα ήθελα, αν όχι κάθε μέρα, επανάληψη, αύριο τουλάχιστον να κάνετε επανάληψη αυτή την εκπομπή ήταν η καλύτερη. Την ακούω καθημερινά, αποστόλη εσύ, Εγώ είμαι, ναι. Αγόρι μου, γλυκό. <laughs> δεν κατάλαβα από τη φωνή σα. Ε, βέβαια, από <laughs> τι Ζαχάρο δεν έχετε, εμένα λε αγόρι μου, κατάλαβα. Εγώ μου, ναι, γλυκό, δεν έχετε, δεν έχετε, όχι, εγένει ημέρα, γένει 53 χρονών. Αφού είσαι Ζαχάρο, εγένει τάση, τάση, αυτό δεν έχει γκόμενε. Ακούσε μένα και λε αγόρι μου, τα ξέρω αυτά. <laughs> γεια σου Αγορίνο από το Sugarland <laughs> Αγάπη μου γλυκιά <laughs> Φοβάμαι ήδη Έγινε Σταμάτα αγάπη. νιώθω έγκυος, γεια Θεκαημός και δάκρυ Εδώ φτάσαμε στο τέλος, ακολουθεί η λαός Αμέσως μετά μαγαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος Και Κατερίνα Κρυβόπουλου, γεια σας Υπάρχει το συλλαλτήριο την άλλη, το άλλο σαφώ που πάμε. Τα έχουν πει πολλοί. Εγώ τι θέλω ναι. να σου πω. Να σου πω πώ χαρακτηρίζεται από κάποιου που θέλουν την ενότητα και την ε, κινήση, την πόρρευση αριστερά. Αυτό το συλλαλτήριο το χαρακτηρίζουν κομματική παρέλαση, το χαρακτηρίζουν καπέλο, το χαρακτηρίζουν δεκτήρο αλλιώ. Α, ωραία. Και αν χαρακτηρίζει κομματική παρέλαση, και αν ακόμα είναι κιόλα. Γιατί δεν πάνε Α... κι άλλοι να το σπάσουν. Λίγο να έχει κι άλλο, να έχει και εκτό κόμματο. Ακριβώ όπω λέω. Ελάτε κι εσεί σε περίοδο να έχει κι άλλο χρώμα η παρέλαση, ναι. αλλά πρέπει κάποιο γιατί είναι και στην ουσία έχουνε μεγάλες, παραπήρες, μεγάλες παραπήρες. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο και από την αντιπαράθεση με τους δεξιούς. Άστο. Σας πολύ παιδιά να θυμούνται οι παλιότεροι να οι παλιότεροι και να γνωρίζουν οι από το του πλάνο Και ξέρεις τι έχω ένα καλαματιανό καλό και, και σε μια φάση νόμιζα ότι έβλεπα ένα παιδί αντάρτη που πολέμησε στο όχι Ήταν αντάρτης στα 15 του Ναι αλλά τώρα ξέρεσή, είδα ξέρεις τι είδα Ένα βαλσαμωμένο πει, αντάρτη Αντάρτης είναι Βαλσαμωμένος Βαλσαμωμένο αντάρτης Στη συντήρηση ε, εντάξει αφού σε όλα ναι έχει πει Ε τι είναι οι αντάρτης να λένε τα όχι Το όχι τα λέει μεταξάς Ο αντάρτης θα πει ναι τι θα πει Έλα ρε αποστολί μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή τη σημερινή. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία, αλλά μην τα παίρεις αυτά ρε εσύ. Μπορεί να ξυπνήσουν οι μαλακές. Όχι καλέ, εκ του ασφαλού τα παίζουμε. Α, Το όχι. έχουμε δεμένο ότι δεν πρόκειται. Οκ, okay. έγινε να καλά. Έλα, γεια. Παύραμόπουλο, τώρα απλό τραγούδαγε. Σπρογνώσατε μόνο η αλληταράδε ή αξιωματικοί, ποιο είναι η κατώτερη με υψηλότερο βαθμό, να πάει στην τηλεόραση. Έχει καταντήσει μέχρι και αυτή η ιστορία. Επειδή μου δεν ήταν γι' αυτό, ήταν χρέο προ την α... πατρίδα, ήταν. Μέχρι την Κύπρο δεν πάνε, μια πόλα. Μέχρι την Κύπρο και μέχρι το Αιγαίο. Δεν τρέπονται, λιγάκι οι Αποστολή Δεν τρέπονται καθόλου, δε.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 Συγχαρητήρια για αυτή την ωραιότερη εκπομπή που έχει ακουστεί από το ελληνικό ραδιόφωνο. Συγχαρητήρια παιδιά. Καλά, ρε κολλόπαιδο. Εγώ τη Δευτέρα γιατί δούλευα. Ε. Για το μεροκάμα για να βγάλει 3,60-5, κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Για να κυκλοφορήσει άδειο στην Αθήνα, γι' αυτό. Πε μου ότι με μακριά ζάγω μια έγκριση από τον έγκυρο δημοσιογράφο. Εγώ είμαι ο έγκυρο δημοσιογράφο. <laughs> Έλα <laughs> καλέ τώρα μεταξύ μα. Λοιπόν, την Πέμπτη που ήταν το δικαστήριο των Κυτρινιάριδων, έγινε διακοπή τη δίκη. Γιατί η πρόεδρο διάβασε 255 ονόματα και κάνει μια διακοπή και γινόταν μια συζήτηση μέσα από του συνάδελφου για τα προβλήματα που υπάρχουν, Τον ΟΑΕΠ, τα ακριβά κάψιμα. ήσουν εκεί, εσύ. κατηγορούμενο. Λείπει ο Μάρτιο, δεν θα τα ακουστεί. Αυτή γευτό. είναι απάντηση σε ορισμένου που λένε ότι ο κόλο μου είναι βαρδύ. Ο κόλο μου είναι βαρδύ γιατί κάθεμε όλη μέρα. Γι' αυτό, όχι ότι δεν κουνιάμε. Τέλο πάντων, τη διακοπή που λε, γινόταν μια συζήτηση μέσα στο στην αίθουσα του δυσκαριστηρίου, χωρί το, βέβαια το, του δικαστέ. Και όταν φτάσαμε στη συζήτηση ότι ο Χατζηδάκη, ο υπουργό τη Νέα Δημοκρατία, ψήφισε το νομοσχέδιο για τα ενοικιαζόμενα τα 9. Τα ευταθέσια, τα ευταθέσια, και ότι έχει παραχωρήσει το έργο στα ξενοδοχεία και στα Σηκώθηκε πάνω ο βαψομαλιά, απευθύνθηκε στον αστυνομικό και του λέει πάρτε τα στοιχεία του κυρίου Θέλω να του κάνω μήνυση Μέσα στο δικαστήριο ο Α, μου. κάνει. Α πω και ο κατηγορούμενο Όχι ήτανε... ο, ο ήρθε εκεί πέρα για να μπει την παπάρα του, αλλά ευτυχώ η πρόεδρο. λέει δεν χρειάζεται να μιλήσει. Λέει, δεν ήταν εκεί, δεν ήταν σαφίδινες. Μα τι ήταν αυτή η πρόεδρος, παιδί μου. Είχα, αυτοί... Έβγαλε απόφαση, υπέρ το